produced by greeklatinaudio.com austin texas april 2003 mark chapter 1 katos <muchos> profiti «Ετοιμάσατε την οδόν, κύριο, ελτίας ποιητή τριβούς αυτού, εγένε το γιωάνισο βαπτίζον εν τί ερήμο, κυρίσον βαπτίσμα μετανίας, εις μάρτιον. Και εξεπορεύε το προς αυτον πασα Ιουδέα χώρα, και η γερος ολυμίται πάντες, και εβαπτίζον το υπαυτού εν το Ιορδάνι εξομολογούμενη τας αμάρτιας και son indermatin in peritinos finaptu και meliagrion ekirisin legon e o mu opisumu, u kipsas tonimanta ego masidati Ilten Iisus apo Naseretis Galileas, che evaptisti istoni ordanini po Iwanu. Che evtis anavenon ectuidatos, idem schizomenos tus Uranus, che et os peristeran catavenon, isabton. Che fonii egeneto ecton Uranon, si o viosmo, o agapitos, en si evdokisa. Che evtis to Pnevma apton ecvali istinerimon και in entiarimo tesera kontai meras pirazomenosi potus satanah in metaton ke di paradotine ton tibonin, Isus Galilean, to evangelion ke legonoti peplirote ke και παραγόν παρατηντάλα santis galileas iden simona, ke andrean tun adelfon simonos, amphibalontas entitalasi, i sangar aleis, ke ippen aftis isus, dev te o pisumu, ke piso imas geneste aleis antropon, ke eftis a feintis ta dictia, icolotisan aftu, ke probas olegon, iden jacobon, ton tu zevedeu, ke juanin tun adelfon aftu, και αυτούς, εν το πλίο, καταρτίζοντας τα δίκτυα. Και ευτύς, εκάλησεν αυτούς, και αφέντες τον Πάτερα αυτον σε βέτεον εν το πλίο, Μετά τον μισθωτόν, απείλ τον οπισό αυτού. Και εις πορεύονται εις καφάρν αούμ. Και ευτύς της σάβασιν, εις ελτον εις την συναγωγήν εδιδάσκεν. Και εξεπλίσον το επί τη διδαχή αυτού, Ινγάρ διδάσκον αυτούς ως εξωσίαν έχον, Και ού και ευτής είναι εν τη συναγωγή αυτον άνθρωπος εν πνεύματι ακάθαρτο, και ανέκραξεν, λέγον, «Τι ήμην και εσύ Ιησού να σαρινέ, ήλτες από λες ήμας, ήδας ο Άγιος του Τεϊού». Και επιτιμήσεν αυτον Ιησούς, λέγον, «Φυμώθητι και έξελτε εξ και σπαράξαν αυτον το πνεύματο ακάθαρτον, και φωνίσαν φωνί μεγάλη εξελτέν εξ και έθαν βήθησαν άπαντες, ώστε συζητήν αυτούς λέγοντας, «Τι έστειν τούτο, διδάχει και νύ», κατ' και της πνεύμασης της ακατάρτης επιτάσσει, και υπακούσαν αυτό. Και εξήλτεν Ιάκου η αυτού ευτής πανταχούης όλην την περιχωρών της Γαλίλαιας. Και ευθείς εκ της συναγωγής εξελτόντες, ήλταν εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρείου μετά Ιακώβου και Ιουαννού. Ήδε πέντερα σίμονος κατέκητο πήρε σούσα, και ευτίς λεγούσιν αυτο πήρη Και προσελτόν υγιρεν κρατήσας της κυρός και αφήκεν ο πήρετος, και ότι, έφερον και και είναι όλοι οι πόλεις επισυνήγμενοι προς την τύραν, και εθεράπευσεν πολλούς κακοσέκοντας ποικίλες νόσης, και δαιμόνια πολλά εξεβαλλεν, και ουκήφιεν λαλήν τα δαιμόνια, ότι είδησαν αυτόν Κριστόν είναι. Και προείεν είχα λιάν, αναστάς εξήλτεν και απείλτεν εισέρημον τόπον κακή προσήφκετο. Και κατεδιώξεν αυτόν Σίμον, και είμετ αυτού, και εύρον αυτόν και λεγούσιν αυτό panteisi tousinse ke legiaptis agomenalakhou istase homenas komopolis ina kei kikirixo istuto ke ilten kirison istas sinagoga sabton isolin tin demonia ekvalon ke er prosabton lepros «Και σπλανκνιστίς, εκ τίνας την κύρα αυτού, υψάτο, και λέγει αυτού, τέλω, απίλτεν απ' αυτού η λεπρά, και εκαθαρίστη, και ευτυς απιλτεν να παυτού ηλεπρα και εκαθαριστη ευτύς εξεβαλεν αυτον «Και λέγει αυτο ο ραμιδεν ήμιδεν υπης, αλλά υπαγε, σε αυτον δίξον το γιέρι». Και προσίνην κεπερί του σου απροσέταξε ν Μοισίς, Ισμαρτύριον αυτοίς. Οδε εξελτόν, Ιρξα τοκίρις Πολά, Και διαφήμιζιν τον λόγο νοστιμικέτει αυτον δίνα στεφανερός Ισπωλινις ελτίν.